Προλαβούσε τον όρθρον περιμαριάμ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον αποκυλησθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτεία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός τον θάνατον θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.